Το περασμένο Σάββατο ο λόγος του Κυρίου αναφέρθηκε στις δοκιμασίες στις δοκιμασίες οι οποίες πρέπει να χαρακτηρίζουν τη ζωή του χριστιανού Και λέγω πρέπει Διότι αυτό δεν το λέω εγώ Το λέει ο Κύριος Οι δοκιμασίες θα μας βάλουν στη βασιλεία των ουρανών δί λέει ο Κύριος πρέπει Πρέπει να έρθουν οι δοκιμασίες Πρέπει να περάσουμε από δοκιμασίες Γι' αυτό βλέπετε ότι και όλοι οι Άγιοι Μέσα από δοκιμασίες πέρασαν Για να τους αναδείξει η Εκκλησία Αγίους και μεγάλου. Άγιος χωρίς δοκιμασίες δεν είναι Άγιος άνθρωπος ο οποίος πέρασε από τη ζωή αυτή μέσα στην καλοπέραση και στη χλυδή και στην άνεση και χωρίς πικρίες και χωρίς στεναγμούς αυτός ο άνθρωπος Άγιος δεν γίνεται Υιός της Βασιλείας δεν γίνεται και παραλαμβάνω αυτό δεν το λέω εγώ το λέει ο Κύριος, πρέπει λέει να έρθουν οι πειρασμοί, πρέπει να έρθουν τα σκάνδαλα, βεβαίως αλίμονον διού το σκάνδαλον έρχεται, αλλήμωνος εκείνον ο οποίος θα δημιουργήσει σκάνδαλο, αλλά λέει ο Κύριος ότι πρέπει να έρθουν τα σκάνδαλα για να δοκιμαστούν οι πιστοί του Θεού να δοκιμαστούν οι χριστιανοί και μάλιστα μας έφερε θα ενθυμίστε μία εικόνα μας έφερε την εικόνα του χρυσαφιού και του ασημιού που ο χρυσοχός αυτά τα δύο μέταλλα για να αναδείξει την αξία τους τα ρίχνει μέσα στο καμίνι και εκεί φουντώνει τη φωτιά σε δυσθεώρητα ύψη. Φτάνει η φλόγα, φτάνει η δύναμη της φωτιάς τους 3.000 βαθμούς. Γιατί μόνο εκεί θα καταλάβει ο χρυσοχός ότι το μέταλλο εκείνο είναι πράγματι χρυσός και δεν είναι κάτι το ψεύτικο, κάτι απλά το οποίο λάμπει, αλλά δεν έχει βάθος δεν είναι μασίφ επομένως έτσι και ο Κύριος για να δει εμάς τους χριστιανούς να δει πόσων καρατίων χριστιανοί είμαστε επιτρέπει να έρθουν τα σκάνδαλα επιτρέπει να έρθουν οι δοκιμασίες, οι πικρίες και εκεί παίρνει ο Κύριος το ζύγι του και δοκιμάζει και θα σας θυμίσω εκείνη την προφητεία που διαβάζουμε πάντοτε στις εορτές των Αγίων, των Μεγάλων Αγίων που τη λέει ω χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπομα προσεδέξα του αυτούς». Ο Κύριος δηλαδή τους Αγίους του Αγίου Του τους δέχτηκε όπως το χρυσάφι που βγαίνει πεντακάθαρο μέσα από τον κλίβανο. Και τι λέει παρακάτω ή μάλλον παραπάνω «Και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού». Να μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από τον κλίβανο των δοκιμασιών σε βρίσκει ο Θεός άξιον του όπως ο Κύριος εδώ στη γη πέρασε διαπυρός και σιδήρου τρόπον του λέγει πέρασε από ίβρις, πέρασε από βασανιστήρια πέρασε από σταυρικό θάνατο υβρίστηκε εσχρολογήθηκε βομολογήθηκε, αδικήθηκε προσευλήθη χαστουκίθηκε έτσι και η πιστή του Θεού έτσι δεν είπε ο Κύριος ή με εδίωξαν και ειμάς διώξουσοι». Εφόσον εμένα με εδίωξαν μην έχετε απέτηση εσείς να περάσετε καλύτερα. Και συνεπώς εδώ καταρρίβδεται ο μύθος που λένε πολλοί ότι εγώ είμαι καλός και ο Θεός μου τα φέρνει όλα δεξιά. Αυτό είναι παραμύθι του σατανά αδελφοί μου σε καμία περίπτωση μην πείτε κάτι τέτοιο αν βλέπεις ότι όλα γύρω σου έρχονται καλά να ανησυχείς να αναρωτιέσαι να συμβουλεύεσαι το πνευματικό σου κάτι να γίνει μην τυχόν και πάμε στραβά και γι' αυτό ο διάβολος δεν αφήνει να έρθουν δυσκολίε στη ζωή μας ως περδοκιμάζεται εν καμήρω άργυρος και χρυσός ούτως εκλεκτέ καρδίε παρακυρίο έτσι δοκιμάζει ο Θεός τις καλές καρδιές και εκεί αναδεικνύονται οι καλές καρδιές και αν ψάξεις μέσα στους Αγίους και όποιον Άγιο και να πάρεις θα δεις τι ετράβηξε διά το όνομα του Χριστού χτες γιορτάζαμε ένα ανάγιο το όνομά του Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης, ξέρεις τι του κάνανε, ξέρεις τι του κάνανε, ξέρεις το μαρτυριό του δεν το ξέρεις, τον έπιασαν και του έκοψαν όλα τα μέλη, όλα τα μέλη. Σε κάθε αρμό, δηλαδή εκεί πέρα που λιγάει το κόκαλο, εκεί τόκοβαν. Παραπάνω τόκοβαρ, παραπάνω τόκοβαρ, παραπάνω τόκοβαρ, ένα-ένα-ένα κοκαλάκι, μέχρι που έμεινε μόνο, λέει, ο θόρακα και το κεφάλι. Και τότε του κόψαν και το κεφάλι. Αυτό ήταν το μαρτύριο του Αγίου Ιακώβου. Φανταστείτε τι τράβηξαν οι άγιοι για τον Χριστών, και εμεί λέμε, Ω, λέω, πω. πω Έχασα χρήματα, έχασα τον τάδε μου πέσε έξω η δουλειά ξέρω εγώ, κάτι έγινε αν αυτή τη μικρά δοκιμασία που σου συνέβη δεν μπορεί να τη σηκώσει, για φαντάσου τη μεγάλη για φαντάσου τα δύσκολα για φαντάσου εκείνα με τα οποία θα σε μετρήσει κάποια μέρα ο Κύριος, θα σε βάλει στη ζυγαριά του, θα σε περάσει από το δικό του το καμίνι και εκεί θα δούμε Ποιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να σηκώσει εάν θες να μπει στη Βασιλεία των ουρανών. Επομένω αγαπητοί μου αδελφοί αν είσαι καλός όπω να λες αν είσαι άνθρωπος του Θεού όπω να λες αν είσαι άνθρωπος της Εκκλησίας όπω να λες αν είσαι ο εκλεκτός του Θεού όπω να λες τότε κοίταξε Ετοιμάσου ετίμασε τη ράχη σου τη ράχη Για τις δοκιμασίες Τις οποίες θα επιτρέψει ο Θεός εσένα Ετοίμασε τη ράχη σου Διότι Τον καλό ο Θεός Τον δοκιμάζει Και όπως ο καλός ο καπετάνιος λέει εσεί Και λέει ο κόσμος και λένε Ο λαός στη φουρτούνα θα φανεί Έτσι και ο καλός ο χριστιανός Στη δοκιμασία θα φανεί όχι όταν τα έχει Όχι όταν γύρω σου πηγαίνουν καλά όλα. Όχι όταν είναι όλοι στο σπίτι σου υγιεί. Όχι όταν είναι τα λεφτά πολλά που παίρνουμε στο σπίτι. Αλλά να σκεφτεί και να ετοιμάσει τον εαυτό σου για τα δύσκολα. Να ετοιμάσει τον εαυτό σου και για την αρρώστια. Να ετοιμάσει τον εαυτό σου και για το θάνατο. Να ετοιμάσεις τον εαυτό σου και για τη φτώχεια και για τη δυστυχία και όχι να τα θέλουμε όλα στο πιάτο να είναι όλα πλούσια και να θέλουμε και βασιλεία ουρανών. Θυμάστε τι μας είπε σε πιο προηγούμενα μαθήματα. Πλούσιος στη βασιλεία του Θεού δεν χωρί. δεν χωρί. Οι πλούσιοι για να περάσουν στη βασιλεία των ουρανών ευκολότερα η καμήλα περνάει από την τρύπα της καρφίτσας παρά να περάσει πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών αυτό είναι το Ευαγγέλιο μην το παραποιούμε το Ευαγγέλιο μην το φτιάνουμε όπως θέλουμε εμείς το Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Θεού Εκείνος που βάζει τα πράγματα στη θέση τους και λέει τα σίκα σίκα και τις σκάφει σκάφη. Και επίσης μας έδωσε την περασμένη ομιλία μας στο περασμένο Σάββατο μας έδωσε ο Κύριος και ένα ζύγι ζύγι, μια ζυγαριά μια ζυγαριά για να ζυγέσαι όχι να δεις πόσα κιλά αλλά για να δεις πόση πνευματική βαρύτητα έχεις τι αξίζεις γιατί στα λόγια όλοι καλοί είμαστε. θα περικυκλούμεθα όλοι από κόλακε γύρω-γύρω. Έτσι και έρχεται η γειτόνισσα, η φιλενάδα, ο φίλο. Εσύ, μα εσύ είσαι πολύ καλό χριστιανό. Εσύ, τι λε καλά, εσύ, σαν και εσένα δεν υπάρχουν τέτοιοι χριστιανοί σήμερα. Τι λε πατέρα, τι πάει, πά, πά, εσύ είσαι άγιο άνθρωπο. Τι λε τώρα, εσύ. Πώ, πα, εσύ πα στο κατοικείο. Και... Έρχεσαι εδώ, εσύ είσαι άγιο άνθρωπο, τι λε τώρα. Εσύ θα πάτε με τα τσαρούχα στον παράδεισο. Και το πιστεύω. Εσύ θα πας καλά. Εσύ <χω> ας... <χω> Εσύ θα πας σίγουρα θα πας. <χω> Δεν είναι έτσι τα πράγματα αδελφοί μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην αρκείσε και μην αρέσκεσε στα, στα σχόλια και στις κολακίε των άλλων. Ο άλλος ψέματα θα έρθει να σου πει. Δεν θα έρθει ποτέ ο άλλος να σου πει την αλήθεια. Για φαντάσου να ο άλλος και να σου πει ε, για να δω τι κάνεις εκεί, Γεωργία Θεώνη. Τι κάνει εκεί, τι κάνει. Αυτό είναι λάθος Λάθο. Θα κολλαστεί. Τι κάνεις εκεί. Δεν τρέπεσαι. Αν σου μιλήσει και μου μιλήσει, κάνει έτσι. Μακριά. Φύγε να μη σε να δω. να μου πεις εμένα, να μου μιλήσει εμένα. Όταν σου λέει την κολακία είναι ωραίο. Άμα σου πει κανέναν τότε γίνεται κακό. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει αδερφή μου ειλικρίνεια γύρω μα. Και επειδή όλοι έχουμε μάθει να αρεσκόμαστε στο ψέμα, στο ψέμα και σπάνια βλέπω στην εξομολόγηση άνθρωπο να έρθει να μου πει δεν υπάρχει χειρότερος από μένα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Κύριος μας έχει δώσει τα ζύγια αδερφοί μου για να σε ειλικρινείς και να ψάχνεις να βρίσκεις με ειλικρίνεια τον εαυτό σου. Βλέπεις ο Κύριος δεν θέλει να σε θίξει, δεν θέλει να σε προσβάλει, δεν σου λέει Τιμόθε είσαι παλιάνθρωπος, όχι. Δεν σου λέει Μαρία είσαι, πα... είσαι παλιογυναίκα, Γιώργη είσαι παλιάνθρωπος, όχι. Τι σου λέει, Παρα αυτό το ζύγι, πάρε αυτό το ζύγι, ανέβα πάνω, ζυγί σου, μέτρισε την πνευματικότητά σου και βγάλει απόφαση. Πάρε αυτό το ζύγι, ένα ζύγι και ποιον το ζύγι Α, ο κακός λέει άνθρωπος υπακούει γλώσσης παρανόμων ο κακός άνθρωπος αρέσκεται στα λόγια των ανθρώπων του κόσμου και του υπόκοσμου και ποιος αρέσκεται σε αυτά τα λόγια εμένα ρωτάς να κοιταχτούμε στον καθρέφτη να δούμε τον ένοχο θέλετε ποιος αρέσκεται στα λόγια του κόσμου ποιος αρέσκεται εμείς να ο ένοχος να ο παράνομος να ο κακός ποιος είναι ο κακός εγώ είμαι πες το πες το Δρέπεσαι να το πεις δεν θες να το πεις για πήγαινε να δεις η Άγιοι με ποιους, με, με ποιους συζητούσανε για διάβασε τα Αγιολόγια, διαβάζει, δεν διαβάζει. Δεν διαβάζει. Εφημερίδα διαβάζει. Περιοδικά διαβάζει. Δεν διάβασε, δεν πήρε να διαβάζει. Συναξαριστή που μα έλεγε εδώ ο Γέροντα, οι βίοι των Αγίων θα σα σώσουν, μα έλεγε. Πάρε το συναξαριστή, πάρε του βίλου των Αγίων να δει με ποιου κουβέντιαζε ο Άγιο Αντώνιο. Με ποιου κουβέντιαζε ο Μέγα Αθανάσιος. Με όποιον αρέσκεσαι να συζητά από εκεί θα καταλάβεις και πόσον καρατίων χριστιανός είσαι πόση βαρύτητα έχεις πνευματική βαρύτητα αν σου αρέσει να είσαι μέσα στην εκκλησία αν σου αρέσει να βρίσκεσαι κοντά σε αγίους ανθρώπους να διδάσκεσαι από αυτούς να υπακούσαι αυτούς να κάνεις το θέλημα του Θεού ασφαλώς τότε να το λέει παρακάτω είσαι δίκαιος ο δίκαιο λέει ού προσέχει χίλες οι ο δίκαιος δεν προσέχει αυτούς που τον κολακεύουν γύρω, που λέγαμε προηγμένως, δεν προσέχει. Α, είσαι καλός, καλά. Καλά, εντάξει. Λέει άσε με να πάγω στη δουλειά μου τώρα. Να δούμε τι καλός είμαι. Άμα θα ανοίξει ο Θεός τα βιβλία θα δούμε ποιος είναι ο καλός. Έχεις ζύγη λοιπόν, έχεις βαρύδια, σου έδωσε ο θεό. ζύγια για να ζυγίζεσαι και να βρίσκει το πνευματικό σου βάρο. Την πνευματική σου αξία. Και πολλές φορές το έχω πει και θα το ξαναπώ. Είδατε τι λέμε πολλές φορές. Ο εγωισμός μας. Τι μας κάνει να λέμε. Και στην εξομολόγηση. Τι λέμε. Α, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους παππούλια. Δεν κάνω εγώ αυτά που κάνει ο κόσμος. Εγώ δεν θέλω να μου πει αυτό. Θέλω να κάνεις κάτι άλλο. Μπορείς. Κοίταξε γύρω, μέσα σε μια εκκλησία. Υδες τους Αγίους. Και πες μου αν τους μοιάζει Τους μοιάζεις? με εκείνου θα συγκρίνεσαι, με τους Αγίους θα συγκρίνεσαι, όχι με τον κόσμο! Όχι με τον άνθρωπο που βλαστιμάει, Όχι με τον άνθρωπο που βρίζει! Όχι με τον άνθρωπο που ησωρολογεί! Όχι με τον κλέφτη Όχι με τον Απαταιώνα! Όχι με τον μιχό, Όχι με τον πόρνο! Όχι! <ΣΣΣ> Αν θε να σωθούμε θα συγκρίνεις και θα ζηγίζεις τον εαυτό σου σε σύγκριση με τους Αγίους! Ξέρετε πόσες φορές σκέπτομαι και λέγω πού βλέπω τη σημερινή εποχή, τα χάλια μου βλέπω, συγχωρέστε με τα χάλια μου βλέπω τα χάλια μου βλέπω, τα πάθη μου βλέπω και λέω αγαπάς εσύ, λέω στον εαυτό μου αγαπάς εσύ τον Θεό τον αγαπάς εσύ τον Θεό για πάρε τον Άγιο Γεώργιο πάρε τον Αγιο Γεώργιο που πήγαμε κάτω στην Αίκη, είναι μάρτυρας η θεόνοι και αυτή δίπλα εκεί τι πάρε πάρε τον Άγιο Γιώργιο που του φόρασε καρ, καρ, καρφωμένα παπούτσα. Του, καρ, του καρφώσαν τα παπούτσα, παπούτσα σιδερένια στα πόδια του και το βάζαν να τρέχει. Τον βάλα στον τροχό και του λέγανε ρε άνθρωπε, λεφτά σου δίναμε Αυτοκράτορα θα σε κάνω, του λέγε ο Αδιακριτήριο, Δεν θέλω να γίνω αυτοκράτορας Θέλω να πεθάνω για τον Χριστό, το καταλαβαίνει. Θέλω να πεθάνω για τον Χριστό. Για βάλτε το αυτό αδερφοί μου. Πάρτε το αυτό. Κάντε το αυτό. Κάντε το αυτό. Ζήγη το αυτό. Ζήγη το αυτό. Ζήγη το αυτό. Και πέσε μου ποιος του μοιάζει το Αγίου Γεωργίου. Την αρνήσε την ύλη. Αρνήσε τα λεφτά. Αρνήσε το πλούτο. Αρνήσε τα πάντα προκειμένου να τύχει στις βασιλείας των ουρανών. Δεν τα αρνούμεθα. Δεν τα αρνούμεθα. πώ το λέτε. Πώ λοιπόν θα περιμένουμε να μπούμε στη βασιλία των Ρανών. Βλέπει ο κύριο, είναι ευγενή ο κύριο. Δεν σε θίγει. Δε δεν σου λέει για πέταμα, δεν σου λέει κακό άνθρωπο, δεν σου λέει άδικο, δεν σου λέει πόρνο. Πάρε αυτό και ζυγεί σου. Έχουμε εδώ ένα ζύγι. Πάρτο και ζυγεί σου φίλε. Και γι' αυτό μεθαύριο μόνοι μα αδερφοί μου θα ζυγιστούμε στο δικαστήριο του Θεού και θα βγάλουμε τον εαυτό μα. Εύχομαι να μην τον βγάλουμε ποτέ σκάρτα. Εύχομαι να μην τον βγάλω. Αλλά μόνοι μας ο Κύριος θα μας πει ορίστε πάρ' το βαλίδι ζυγίσου. Να πιστεύω εγώ δεν Είναι ζυγίζω. Είναι ευγενής ο κύριο, πάρ, πάρ' το ζύγι και ζυγίσου μόνος. Πάρ' το ζύγι. Έρχονται πολλοί στην εξομολόγηση και μου λένε παπούλι, ξέρεις αυτό και τους βλέπω προσπαθούν να δικαιολογηθούν και λοιπά. Λέω ό,τι μου πες, εγώ σε πιστεύω. Άνθρωπο είμαι εγώ, δεν ξέρω ποιο είσαι. Ούτε μου πει. Αλλιώ μόνο σου αν όμω ο κύριο σε βγάλει ψεύτη μεθαύριο. Αλλιώ μόνο σου αν ο κύριο σε βγάλει ψεύτη. Εγώ οφείλω να σε πιστέψω. Μου λε ότι είσαι καλό, καλό. Μου λε ότι είσαι δίκαιο, δίκαιο. Μου λε ότι είσαι άγιο, άγιο. Θα σου καλάσω κατήρηγο ή σου καλάσω κατήρηγο. Αμαλώσουμε γι' αυτό με θάβιο θα δω όμως όταν θα ανοίξω τα βιβλία στο δικαστήριο του Θεού τότε θα δω ποιος ήταν ο καλός και ποιος ήταν ο στραβός επομένως αυτά είπαμε την περασμένη ομιλία μας και τώρα πρώτα ο Θεός ξεκινούμε να ερμηνεύσουμε τους δύο επόμενους στίχους τον στίχο 5 και τον στίχο 6 Πάντοτε του 17ου κεφαλαίου των παροιμειών. Τι λέει ο στίχο 5. Ένα θέμα το οποίο μυριάκης το έχουμε πιάσει στα χέρια μας και το έχουμε αναλύσει. Ένα θέμα το οποίο πάντοτε πρέπει να μας απασχολεί και με το οποίο πρέπει να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε αδελφοί μου. Και αυτό είναι το θέμα της πτωχίας. Υπάρχει φτώχεια. Μην κρύβεσαι πίσω από το δαχτυλό σου. Μην παριστάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Μην κάνεις πως δεν ακούς το στεναγμό του φτωχού. Υπάρχει φτώχεια και πολύ μεγάλη φτώχεια. Η ζωή πλέον έχει σκληρύνει πάρα πολύ σήμερα και έχει αρχίσει να δείχνει το σκληρό τη πρόσωπο στους περισσότερους από τους ανθρώπους. Και ιδία αυτού αυτούς, οι οποίοι έχουν οικογένειες, οι οποίοι είναι άνεργοι, οι οποίοι δεν έχουν δουλειές, των οποίων οι δουλειές πάνε πολύ άσχημα, εκεί υπάρχει φτώχεια. Και πρόσεξε άκου τα λόγια του Κυρίου ο καταγελόν πτωχού παροξύνει τον ποιήσαντα αυτόν Αν δεν το κατάλαβες ας το κάνω για να το καταλάβεις βλέπεις τον φτωχό τον περιφρόνησες τον περιγέλασες, τον ενέπεξες, τον συγκοφάντησες. είπε ηρωνικά μέσα σου ποιος φτωχός, να πάνω να δουλέψει ο Τεμπέλης. Έτσι δεν λέμε, yeah. όταν βλέπουμε κανένα φτωχό στον δρόμο έτσι δεν λέμε. Εμείς οι δουλευταράδες, ε, πο, πο, πο. Yeah. ναι, εμείς παρακουραστήκαμε εμείς, βέβαια, παρακουραστήκαμε. Μην ανοίξει το στόμα σου. Μην ανοίξει το στόμα σου. Γιατί? Εκείνο μπορεί να μη σ' ακούσει. Εκείνο μπορεί να μη σ' ακούσει. Μπορεί να το πει πίσω από την πλάτη. Πέρασε στον δρόμο, τον ήδε. Πα παραπέρα, ρε του παλιοτεμπέληδε. Γιομήσαμε τον τόπο τώρα, ειδικά με τις εορτέ που θα γεμίσει ο τόπο. Πραγματικά του φτωχού, φτωχέ γυναίκε, παιδάκια αυτά που θα γυρνάνε, θα συριανάνε. Θα θέλουν το ευρώ σου. Το ευρώ σου θα θέλουν, ε. Και με το δίκιο τους θα θέλουν το ευρώ. Σου. Με το δίκιο τους θα θέλουν το ευρώ. Σου. Γιατί εσύ θα να πάνα πάρεις μπουναμάδες; Εσύ θα να πάρα παραΐς. Γλυκά, εσύ θα να πάρα κρέατα, εσύ θα να πάνα ρούχα, εσύ θα να πάνα πάρεις εσύ θα να πάνα πάρεις μπουναμάδες, εσύ θα να πάνα το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Είναι, γιατί είναι όμως το hip hop γιατί μπορείτε δυο. Ταντόπουμε μετά. Αφήστε και θα σας απαντήσω. Εσύ θα θέλει όλα. Και σε ρωτώ, το παιδί το δικό σου, το το δικό σου είναι προνομιούχος? Σας ρωτώ, είναι προνομιούχος? Δικαιούται το καινούργιο φορεματάκι να το φορέσει μόνο το το δικό σου. Όχι το παιδάκι της στοχιάς. Όλα τα παιδάκια να το φορέσουνε. Αλλά επειδή δεν έχουν όλα τα ποδάκια να το φορέσουνε, τότε κάποιος πρέπει να τους τα φορέσει. και να απαντήσω στην Κυρία τώρα αν είναι πράγματι φτωχή Κυρία μου εγώ δεν το ψάχνω αν είναι πράγματι φτωχή γιατί όσο και να το ψάξω δεν θα το μάθω ποτέ αν μπορέσετε να το μάθετε εσείς και να το ψάξετε έλατε να μου το πείτε μπορείτε όχι Αφού δεν μπορείτε λοιπόν, περιοριστείτε σε αυτό που δείχνουν. Έχω όμω τύχη, μου επιτρέπετε. Βεβαίω, Έχω όμω τύχη, που βάζουν τα παιδιά τους τίνουν το χέρι βοηθεία και από πιο πέρα η μάνα ή ο πατέρα σου αρπάζει τα λεφτά. Συνεχίζω, απαντώ. Και να μην συνεχίσουμε την κουβέντα μας Το έχω δει και εγώ αυτό. Και το θέμα είναι κάτι άλλο. Εάν εγώ του δώσω τα 50 λεπτά χάθηκε ο κόσμος Όχι. Αν του δώσω το ένα ευρώ χάθηκε ο κόσμος Όχι. Αφήστε το εγώ Και αν υπάρχουν κάποιοι στον δρόμο που τα εκμεταλλεύονται αυτά τα παιδιά Πάντως ο Θεό από σένα δεν θα σου ζητήσει λόγο γιατί έδωσες 50 λεπτά και γιατί έδωσες ένα ευρώ Όχι, αναπανω... Αν μέσα Αν έτσι έτσι η συμπάθεια που όταν βλέπει και γίνεται εκμετάλλευση Σας απαντώ Από το, από το κοινό σας απαντώ, σας απαντώ Δεν γίνεται εκμετάλλευση από τη στιγμή κατά την οποία εσείς και εγώ και ο καθένας μας ενεργούμε με την καρδιά μας και με τον πόνο που έχουμε μέσα στην καρδιά μας Το αν ο άλλος τα εκμεταλλεύεται ο Κύριος θα τον ελεήσει και ο Κύριο τον συγχωρήσει Εγώ όμως Δεν δηλαδή, αντίβουμε χωρίς να Βεβαίω. Πρώτα πρώτα και να ερευνήσει, τα βρει Πρώτα πρώτα δεν ερευνά και κατηγορά. Φαντάσου να ερευνήσει και όλα τι θα, <χω> θα γίνει. Δεν ερευνά και κατηγορά. Φαντάσου και να ερευνήσει, τι Όχι, το κατηγορά δεν το λέω για εσά. Μιλάω <χω> αορίστω. Έτσι δεν. <χω> ζητώ συγνώμη, δεν το είπα <χω> για εσά. <σας. χω> Μιλάω αορίστω. <χω> λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Είδε το φτωχό μην τον περάσει, μην τον ηρωρευτείς μην τον κακολογήσεις διότι έχει τον ποιείς αυτών. αυτόν πίσω από αυτόν είναι ο δημιουργός του πίσω είναι ο Κύριος και αυτός ο Κύριος όταν θα έρθει εκελεύσματη την φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπη και Θεού όταν θα έρθει, τότε θα σου πει «εγώ πίνασα και δεν μου έδωσες να φάω». Όχι εκείνο. «Εγώ δίψασα και δεν μου έδωσε να πιω». «Εγώ ήμουν αγυμνός και δεν με έδυσες». Και πού το ξέρες εσύ. Και πάλι σας ερωτώ, το πουναμά γιατί μόνο για το εγγόνι σου. Το Μπουναμά γιατί μόνο για το ανήψι σου. Το πουναμά γιατί μόνο για το βαφτιστήρι σου το άλλο το παιδάκι δίπλα που βλέπει που βλέπει εκείνο δεν θέλει εγώ το είπα και σε άλλου αδερφοί μου και θα σου το πω και εδώ και δεν με νοιάζει παραξηγήστε με, δεν με άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά δεν έχω, έχω τόσο ακούσει που δεν δεν ιδρώνει το αυτή μου πλέον δεν γίνεται παραξηγήσιμα όχι το ξέρω ότι δεν γίνεται παραξηγήσιμα αλλά λέω υπάρχουν ίσως και μερικοί λογισμοί που μπαίνουν στα μυαλά των ανθρώπων Σα πω Κάνω μία σύσταση εφέτο. Αναλάβετε όλοι ένα ξένο παιδί. Όλοι σα. Αναλάβετε ένα ξένο παιδάκι. Μια στοχιά οικογένεια. Δεν ξέρετε εσεί, ξέρω εγώ. Θέλετε να σα πω. Θέλετε να μαζευτείτε όλοι εδώ. Μια μέρα και να σου πω: Εσύ λέει, να αναλάβει αυτό το παιδί, Εσύ να αναλάβει εκείνο το παιδί, Εσύ να αναλάβει εκείνη την οικογένεια το παιδί, εκείνη, εκείνη, εκείνη, εκείνη, εκείνη. Όλοι να αναλάβετε να πάρετε ένα ρουχαλάκι, να πάρετε ένα παιχνίδι, να πάρετε σε εκείνο το σπίτι, μια γαλοπούλα. Μια γαλοπούλα. Τι έγινε. Τι έγινε. Θα πέσει, θα πέσει έξω ο προπολογισμό. Θα πάρει δώρο. Θα θα μπουν διπλή μισθή στο σπίτι σας θα, μπλουν, θα μπουν διπλές συντάξεις Στο σπίτι σας Ο άλλος δεν έχει δικαιώμα Εγώ πρώτος σηκά Τα λεφτά δικά σα. Θα κριθούμε από το Θεό όμως. Σας το λέω να το ξέρετε Θα κρυθούμε από το Θεό Και μάλιστα πολύ αυστηρά Αγρίευσε η εποχή Δυστυχώς αλλά το χειρότερο είναι Ότι αγριέψαμε κι εμείς οι χριστιανοί ακόμα και δεν έχουμε πλέον ευαίσθητες καρδιές να δούμε γύρω μας τη φτώχεια τον πόνο, τη δυστυχία θες να σου πω να σου πω, να σου πω ιστορίες να σου πω ιστορίες θες να σου πω πνευματικά μου παιδιά πως θα θέλετε να σας αναφέρω έρχεται ένα το καημένο με παίρνει με το αυτοκίνητο τι θα του πάρεις του παιδιού σου να του θα του πάρω ξέρεις τι σημαίνει να μετράει ξέρεις τι σημαίνει να μετράει να μετράει πόσο έχει το μπακέτο τα μακαρόνια και να μου λέει δεν θα πάω σε εκείνο το μαγαζί που τα έχει 55 λεπτά θα πάω στο άλλο που τα έχει 52 και λέω στον εαυτό μου Ακλείε, άθλειε, άθλεια, κατονόμαστε άνθρωπε που μπαίνεις μέσα στα σούπερ και δεν κοιτάς τι μέσες, κατεβάζεις, κατεβάζεις, κατεβάζεις, κατεβάζεις, γιωμίζεις το, γιωμίζ το καρότσι, γιωμίζεις το καρότσι. Και αυτός ο άνθρωπος μετράει τη διαφορά των τριών λεπτών. Τρία λεπτά μου είναι για μένα λεπτά, τρία λεπτά. Τρία λεπτά. Το ένα είναι 52, 52 λεπτά, 0,52 και τα άλλο είναι 0,55. Εγώ δεν μπορώ παπούλι να πάω. Εκείνο του παιδιού ποιος του πάρει το παιχνίδι του. Εκείνο του παιδιού ποιος του πάρει ένα ρουχαλάκι. Εκείνο δεν θέλει. Θέλει και εκείνο. Το δικό σου δεν θέλει. Και παιχνίδι θέλει και θέλει και το κουραπιέ του θέλει και το μελομακάρονο θέλει και τη γαλοπούλα θέλει, γιατί να μην τα θέλει αυτά γιατί να έχουμε σκληρήνει τόσο πολύ και να νομίζουμε ότι αυτά είναι μόνο για τα δικά μας τα σπίτια και δεν είναι και για τον άλλον τα σπίτια εγώ σύσταση έκανα και όποιος θέλει ας το κάνει αδελφέρον όποιος θέλει ας το κάνει έχετε τη λάπη των Ορίστε. Όχι, να μην τυχαίνω εγώ να σου βρω. Θα ψάξει εσύ στη γειτονιά σου. Θα βρει παιδιά. Α. Θα βρει, θα βρει. Έχω, έχω. Όσα θέλετε έχω. Αλλά για να μην πάτε συστημένοι από μένα και, ψάξετε, και, και οι άνθρωποι ξεντροπιαστούνε, το καλύτερο είναι ψάξε να βρει εσύ. Και χωρί να πει τίποτα, βάλτε σε μια σακούλα, Χτύπα το κουδούνι, άστα στην πόρτα, φύγε. Τα παιδιά στα σκουπίδια. Είναι τα πράγματα και όλα Και ο Έτσι, η δεν πετάνε τίποτα στα σκουπίδια. Δεν πετάνε γιαγιά... Φτάλα. Λοιπόν, μια στιγμή, δεν θα μαλώσουμε εδώ σε αυτό το θέμα και σας παρακαλώ μην συνεχίζουμε. Μια στιγμή μια στιγμή μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή. Όποιος θέλει κάνει, όποιος δεν θέλει δεν κάνει. Όποιος θέλει δίνει, όποιος δεν θέλει δεν δίνει. Πετάνε τα κουρέλια, δεν πετάνε τα καινούρια. Πετάνε τα κουρέλια και τα άπλυτα να μιλήσω απλά και χιδέα. Ενταδύμα. Τα άπλυτα τα δίνουμε και χιλιοπαλωμένα τα δίνουμε και κουρέλια τα δίνουμε. Τα έχω, ξέρω, έχω κάνει και σε φορευτικές επιτροπές και σε πιλόπτωχα και ξέρω πολύ καλά τι πετάνε. Ενταδύμα. Άμα του το δώσεις το άλλο κουστούμάκι της γραμμής δεν το πετάει. Μην ανησυχείς. Δεν είναι όμως σπουδαίο αν δώσω και φορεμένο, αλλά αν είναι καθαρό. Όχι. Όχι. Και, και όμω αυτό που είπε η κυρία συμβαίνει. Κοιτάξτε, αν το πάμε έτσι, θα πάρουμε την εξαίρεση και θα την κάνουμε κανόνα. Όχι. Έτσι. Όχι. Ο δεν το πετάει, κυρά μου. Ο δεν το πετάει. Όταν το παιδί δεν έχει να φορέσει, δεν το πετάει. Εκτές ήρθε η κυρία στην εξομολόγηση σε μένα. Πάει για το έβδομο το παιδί τη. Είναι δυνατό να πιστέψε ποτέ ότι θα πετάξει το παραμικρό. Είστε καλά. Τι λέτε τώρα. Εδώ κάνουν αμαν και πώς. Να βρουν άνθρωπο στην πόρτα του να του πάει ένα ρούχο. Τι λέτε τώρα. Αφήστε αυτά τα οποία συνέβαιναν κάποτε παλιά. Ή που τα κάνουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν εμπόριο ίσως. Δεν θα μείνουμε σε αυτές τις εξαιρεσει. Δεν θα κάνουμε την εξαίρεση κανόνα. Και θέλετε να σας πω και στο κάτω κάτω και κάτι άλλο, στην κυρία εκεί πέρα, τη γερότησα που μου είπε αυτή την κουβέντα. Ας σας δώσω μια επάντηση γερότησα. Κάποτε εδώ στην Πάτρα, ήρθε κάποιος από το Λονδίνο. Και περνούσε από την πλατεία Γεωργίου και πήγαινε στο σπίτι του, νύχτα. Και το βράδυ που περνούσε από την πλατεία Γεωργίου τη νύχτα, με τη γυναίκα του παρέα είδε κάποιον ο οποίος τουρτούριζε είχε κάτσει σε ένα παγκάκι ήταν χειμώνας και έτρεμε από το κρύο και ό,τι είχε φέρει από το Λονδίνο μία ωραία καπαρτίνα και ήταν άνθρωπος του Θεού άνθρωπος πιστός τον είδε που έτρεμε εκείταξε κοίταξε τη γυναίκα του λέει ρε γυναίκα δεν από το Λονδίνο την έφερα Δεν βαριέσαι, ο άνθρωπος κρυώνει Τη βγάζει και την ρίγει mm. Γιαγιά πρόσεξε Σε σένα το λέω και κάτι mm. Πρόσεξε mm. Σε όλους mm. Έβγαλε την καπαρδίνα και την έδωσε mm. Μετά από λίγε μέρες Κατέβηκε στην Πάτρα Και βλέπει την καπαρδίνα που φόραγε Που είχε φέρει από το Λονδίνο Και τη φόραγε κάποιο άλλος Τι έγινε πως βρέθηκες αυτόν Εγώ τον, σε άλλον την έδωσα Άλλος τη φοράει τώρα Τι γίνεται Έκανε τον ανήξερο Πλησίασε τον άνθρωπο εκείνο που τη φόραγε Λέει κύριε με συγχωρείτε Ωραία λέει αυτή η καμπαρδίνα Πάρα πολύ ωραία λέει Πού, πού την τη βρήκατε λέει Α λέει ξέρεις Ένας γύφτος λέει προχτές λέει την και εδώ πέρα Στο μαρκάτο από πάνω μου την πούλησε λέει πολύ, αυτός την να φανταστείτε την είχε αγοράσει θα λέγαμε 80.000 τη εποχής εκείνη δραχμές και αυτός του την πούλησε 5.000 τι πήρα λέει τι βρήκα τη ευκαιρία λέει 5.000 δραχμές στενοχωρήθηκε στενοχωρήθηκε έκοίταξε ε, να δεις το καλό πήγα να κάνω και αυτός το εκμεταλλεύτηκε Πάει στη γυναίκα του στο σπίτι το είπε στενοχωρήθηκαν και λοιπά και λοιπά. Πέφτει τη νύχτα να κοιμηθεί και τη νύχτα που έπεσε να κοιμηθεί τι νομίζετε είδε στον ύπνο του. Είδε τον Κύριο που φορούσε την καμπαρδίνα του και του λέει Νικόλαε νομίζω Νίκο τον λέγανε Νικόλαε σε ευχαριστώ που με έδισες. Και ξύπνησε και ηρέμησε ο άνθρωπος Γιαγιά ξέρεις τι σημαίνει αυτό Το παράδειγμα Να μην εξετάζεις τι έγινε και αν το πέταξε και αν δεν το πέταξε Ωραία. Να εξετάζεις τι πρέπει να κάνεις εσύ Και να σκέφτεσαι ότι αυτό που δίνεις Πρωτίστως το δίνεις Στον Κύριο και όχι στον άνθρωπο το Έτσι Στο, Φτάνει Μέχρι εδώ Έτσι. Λοιπόν Συνεχίζουμε Μη γελάσεις στο φτωχό λοιπόν Γιατί δεν ξέρεις Δεν ξέρεις την ταλαιπωρία του Δεν ξέρεις την πίκρα του Δεν ξέρεις τον στεναγμό του Δεν ξέρεις τη φτώχεια του Μα δεν ξέρεις και τι σε περιμένει Και τι σε περιμένει δεν ξέρεις mm -hmm. Αλλά προπάντων είπαμε Δεν είσαι προνομιούχος Ούτε το παιδί σου είναι προνομιούχο. Αλλή μονός σου αν το βλέπεις έτσι. Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιαγιά να σου κάνω μια άλλη ερώτηση εσένα. Και σε όλους εσάς να κάνω μια ερώτηση. Επιτρέπετε μάλιστα. Αν λοιπόν. ήσουν εσύ στη θέση του φτωχού που δεν είχε. Λοιπόν. Όχι δεν σε ρώτησα. Κάτσε δεν είσαι. <laughs> Λέω αν ήσουν στη θέση του φτωχού και δεν είχε γαλοπούλα για το Χριστούγεννα. Και είχες το παιδί σου που δεν είχε καινούριο ρουχαλάκι για τα Χριστούγεννα. Και είχες το μωρό σου το οποίο δεν είχε παιχνιδάκι για τα Χριστούγεννα. Θα ήθελες να έρθει κάποιος στην πόρτα σου και να σου το φέρει. Αφήστε τα εφιολογήματα και αφήστε τις εξυπνάδες γιατί ακούει ο Κύριος. Αφήστε τα αυτά. Ποτέ δεν βρεθήκαμε σε τέτοιε κρίσιμες θέσεις όλοι μπορούμε να πούμε για τον εαυτό μας και εμεί φτωχοί είμαστε αλλά αυτό είναι υπερβολή δεν είμαστε φτωχοί από τη στιγμή που έχουμε και τρώμε και ντυνόμαστε δεν είμαστε φτωχοί φτωχοί είναι εκείνοι οι οποίοι ούτε να τηθούν έχουν ούτε να φάνε έχουν και σε αυτή την κατάσταση δεν βρεθήκαμε ποτέ αφήστε τα λόγια άμα θες να ψάξεις, να βρεις αιτίες για να αποφύγεις την, την ελεημοσύνη σου βρίσκεις ως αλλά ο Κύριος θα στο πει μεθαύριο <κυρίζει> <κυρίζει> ήμουν αγυμνός και δεν με έντυσες ήμουν πίνασμένος και δεν με τάησες. συνεχίζω <χαλή> <χαλή> χέρεις λέει παρακάτω ο επιχαίρον απολυμμένο ού καθοωθήσετε Είδατε πολλοί, πολλοί τι λένε μερικέ φορέ. Γίνεται κανασισμός, σεισμό, πέφτει σπίτι. Ήταν κανένα κλέφτης αυτός κανένα απαταιώνα αυτό που το είχε το σπίτι. Α, καλά να πάθει. Καλά να πάθει. Α. Ούτε γι' αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Μην μιλά για μην αυτό. <χω> δεν είναι έτσι. Σπλάχνα εκτιρμόνα να έχετε για όλου. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος χαίριν με τα και κλαίειν με τα κλεόντων. όποιος κι αν είναι παλιάνθρωπος είναι κλέφτης είναι, απαταιών είναι ό,τι και να ήταν από τη στιγμή που τον βλέπεις και στενάζει και κλαίει και οδήρεται για την καταστροφή που τον βρήκε τη στιγμή που εσύ χαίρεσαι και ανακουφίζεσαι που βλέπεις το σπίτι του Ερήπιου θα γυρίσει η κατάρα του Θεού και στο δικό σου το σπίτι έτσι είναι δείχνεις ασπλαχνία δείχνεις ακαρδία δείχνεις σκληρότητα όποιος κάνει. μήπως εσύ είσαι ο έντιμος μήπως εγώ είμαι ο έντιμος μήπως εμείς τις περιουσίες μας τις φτιάξαμε όλες όλες με το σταυρό στο χέρι έτσι έτσι λέτε εσείς έτσι λέτε αφήστε τα Αφήστε γιατί τότε θα ανοίξουμε κεφάλαιο τεράστιο και δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο και μεθαύριο. Και τότε θα δούμε ποιος έφτιαξε και ποιος δεν έφτιαξε. Ο δε επιχαίρον απολυμμένο ούκα θωωθήσετε. Μην επιχαίρεις με αυτόν που καταστρέφεται. Μη γελάς εις βάρος εκείνου ο οποίο υποφέρει και οδήρεται. Έχεις να του δώσεις, δώσ του. Δεν έχεις, Παρακάλεσε τον Θεόν. Να Τον βοηθήσει ο Θεός. Και θα είναι να ακούσεις και το ευχάριστο τώρα. Γιατί μου κάνατε ερωτήσεις, μάλιστα. Τώρα θα σας κάνω και εγώ τις δικές μου ερωτήσεις όμως. Ξέσεις τι λέει παρακάτω. «Ο δε επισπλαχνιζόμενος ελεηθήσετε. Εσύ που ρώτησες που πάνε τα λεφτά... Εσύ που ρώτησες ότι τα πετάνε. Εσύ που είπες ότι αυτά πάνε στους κάδους, Εσύ που είπες ότι αυτά τα οποία παίρνουν τα παιδάκια στα φανάρια περμένουν άλλοι δίπλα και τα εκμεταλλεύονται. Μάλιστα, σωστό. Άμα όμως πάντοτε ενεργείς έτσι, ποτέ δεν θα δώσεις τίποτα. Και αν δεν δώσεις τίποτα... Δεν πρόκειται να ελεηθείς από το Θεό. Ποτέ. Να, θα ελεηθεί αυτός που πόνεσε η καρδιά του. Εγώ δεν βλέπω αν πίσω από το παιδί στο φανάρι, στέκει άλλος, ούτε ψάχνω να τον βρω. Εγώ εκείνη τη στιγμή βλέπω το παιδάκι που υπό την βροχή τρέχει ξυπόλυτο, κινδυνεύει ανάμεσα στα αυτοκίνητα και μου χτυπάει το τζάμι και μου λέει άνοιξε να μου δώσεις εγώ εκείνο βλέπω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ο εκμεταλλευτής πίσω αυτό εμένα εγώ δεν το ψάχνω ας το ψάξουν εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση εγώ οφείλω τον πτωχό να τον ο οφείλω το παιδί να το πονέσω ωραία λοιπόν έτσι ωραία θεωρία επειδή άλλο παραπέρα περνάω και το αφήνω έτσι, και αν δεν υπάρχει κανεί πέρα πέρα, τι θα κάνει κύριο το παιδί, η μάνα η οποία στέκει πίσω από κύριο το παιδί, τι θα κάνει, καπνίζει, Καπνίζει. Καλά. εσείς τα δικά σας, <χι> εσείς τα δικά σας, <χι> και το παιδί σου καπνίζει, αλλά του δίνεις, <χι> και το παιδί σου καπνίζει, αλλά του δίνεις, <χι> Έτσι, Ακριβώς. για τα τσιγάρα του παιδιού σου δίνεις και χοντρά του τα δίνεις μάλιστα. Επειδή δε στη να καπνίζει, νόμισες ότι θα της πρόξεις την καταστροφή και σκέφτηκες το φραγκάκι που θα τις δώσεις, σιγά την υποκρισία, σιγά την υποκρισία. Και ο γιο σου καπνίζει, και η κόρη σου καπνίζει, και η νύφη σου καπνίζει, και ο, γιο, και, ο, και ο γαμπρός σου καπνίζει, και το εγγόνι σου καπνίζει, και όμως τους δίνεις Χοντρά τα δίνεις. Και δεν του είπε γιατί καπνίζει, είναι μη το Καταλάβατε. Λοιπόν, αφήστε το καπνίζει. Και κλείνομαι με τον τελευταίο στίχο τον σημερνό τον στίχο 6 Στέφανος γερόντων τέκνα τέκνον κάφημα δεν τέκνον, πατέρες αυτών το πρώτο ισχύ η χαρά του γέρου και της γερόντισσας είναι το εγγόνι του και όπως είπαμε εκεί δίνεις δεν δίνεις γιαγιά. Δίνεις εσύ or κάτω. Δίνεις. Στο εγγόνιο δίνεις. Ποιος δεν δίνει στο εγγόνιο. Δίνεται στο Δίνεται; Το πετσί σου το κόβεις για να το δώσεις στο εγγόνιο. Το κόβει και το δίνεις. Δίνεις. Εκεί δεν σε νοιάζει αν καπνίζει. Σε νοιάζει. Εκεί σε νοιάζει μη μιλάς. Μη μιλάς. Εκεί σε αν ο εγγονός σου στραβομουτσουνιάσει και σου πει τι είναι αυτό που μου φέρεις και στο ξαναπετάξει τα μούτρα δεν θα του δώσεις κάτι άλλο να πάρει κάτι καλύτερο εγγονός είναι μην του χαλάσουμε και την καρδιά και σε ενδιαφέρει αν πήγε η άλλη και το ρίξε με τον κάλαθο Ίσα μέτρα και ίσα σταθμά Ίσα μέτρα και ίσα σταθμά δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε τέτοιες κριτικές. Χέρις, και το λέει και η Αγία Γραφή, και καλώς κάνεις και χέρις και καυχάσαι για το εγγόνι σου. Και είναι ευχή έργων, είδατε το λέει και στην ευχή εκείνη του γάμου. Αξίωσαν, λέει, αυτούς, η τέκνα τέκνον. Αξίωσε τους παντρεμένους που να δούνε παιδιά από τα παιδιά τους, δηλαδή εγγόνια. <και> Γιατί αυτή είναι η χαρά, η χαρά του γέρου είναι να δει εγγόνια μεγάλη χαρά έχει ο γέρο γι' αυτό και αυτό ισχύει αλλά πρόσεξε την αγάπη που δείχνεις στο εγγόνι σου να είναι αγάπη σωστή εδώ πάλι θα γκρινιάξω με βλέπετε έτοιμες είσαστε πάλι να μου επιτεθείτε επιτεθείτε και εγώ εδώ είμαι δεν καταπίνω τη γλώσσα μου και το ξέρετε επιτεθείτε εσείς και εγώ εδώ είμαι σας περιμένω σας περιμένω. Σαν τη γάτα με το σκύλο θα είμαστε τώρα. Λοιπόν, για έλα να για έλα να ειδείς. Ποια είναι η αγάπη που δείχνει στο εγγόνι σου, στην εγγόνα σου. Τι τις πύρες, παντελόνι τι πήρες. Κακός. Τι, καλό τις πύρες; Καλό τις πύρες. Πήρε και το πήρε, του, του εγγονιού σου τι του πήρε, τι του πήρε. Τι τη πήρε τη εικόνα σου, καναξόπλατο, κακός ή καλός. Διαφωνείτε, διαφωνείτε, διαφωνείτε. Μιλήστε, διαφωνείτε. Όχι, όχι, όχι. Για όλα σπίτια σου, για τα παντελώγια, για την εκκλησία, για όλα αυτά. πράγματα. Αλλά το παίρνει όμω. <laughs> Στο δεν το φοράει. Θέλει ακόμα πιο χειρότερο. <χει> θέλει ακόμα πιο έξαλλο, <χει> θέλει ακόμα πιο έξαλλο. 20 χρόνια δούλευαν και γυμόμουνα κάτω, κατοχή. Εγώ δεν είπα όχι, εγώ δεν είπα όχι, εγώ λέω αυτό που πήρε είναι το νόμιμο, είναι το σωστό, αυτό που πήρε το εγγόνι σου στην εγγόνα σου το εγκρίνει ο Θεός, <χει> όχι. Μιλήστε, αφήστε τις δικαιολογίες και πείτε την αλήθεια. Αυτό που πήρε το εγγόνη σου το εγκίνει ο Κύριος. Ερώτησε τον Κύριο αν πρέπει να το πάρεις ή όχι. Όχι, δεν τον ρώτησε. Πήγες και το πήρες γιατί σου γκρίνιαξε το εγγόνη σου και σου λέει γιαγιά, τι θα μου πάρεις τώρα. Κοίτα να μου πάρεις εκείνο. Έτσι, κι εσύ πήγε και το πήρες. Κι εσύ πήγε και το πήρες. Τέτοια αγάπη δεν είναι αγάπη. Είναι Τέτοια όχι. Είναι καταστροφή για. Εδώ βλέπω και Μην κρίνουμε του ιερεί. Μην κρίνουμε του ιερεί, κυρία μου. Μην μιλά. Μην μιλά κι άκου. Ξέρω τι λε. Τα κατηγορώ εγώ που δικαιούμαι να τα κατηγορήσω. Εσύ δεν δικαιούσε. Όχι. Μην μιλά. Μη μιλά. Μην μιλά. Μην μιλά. Μην καλύτερα. <χει> Γιατί άμα ολοκληρώσει θα μαρτύσει. <χει> θα μαρτύσει άμα Θα μαρτύσει άμα Μη ολοκληρώσει. Μην ολοκληρώσει για το καλό σου το λέω. <χει> Τι λέω. Έτοιμο σήμερα να την <χει> Αν θέλετε να με ακούσετε, θέλετε να με ακούσετε. <χει> να την <ντυπώ> πω την απάντηση. <χει> Και ιερί θα μου πείτε, η πρεσβυτέρος του βοράνε παντελόνια. Αυτά αφήστε να τα κατηγοράω εγώ που επιτρέπετε. Εγώ είμαι, εγώ είμαι κήρυκας, Ιεροκήρυκας, ο Ιεροκήρυκας δικαιούνται να λέει Εσείς όχι Λοιπόν, και ο ιερέας δίνει τα κορίτσια του απρεπώς Το ξέρω Όχι, όχι, δεν θέλω να πω αυτό Το λέω εγώ, εγώ. Μην μιλάτε Το λέω εγώ Και πάνε και παίρνουν και δίνουν τέτοια χρήματα Και αγοράζουν τέτοια Τα εγκρίνω, όχι δεν τα εγκρίνω Ποτέ Ποτέ δεν τα εγκρίνω και εσείς σήμερα ήρθατε, νομίζω, πρώτη φορά. Σα βλέπω για πρώτη φορά. Ναι. Σήμερα. Γιατί εδώ οι παλαιότεροι αυτοί που είναι εδώ, που είναι χρόνια τώρα, είναι 10 10 Πόσα χρόνια έχουμε, 14 14 δεκα, χρόνια. Εσύ. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτά ουδέποτε τα άφησα κατάκριτα. Δεν ήθελα όμως από αυτό. Πείτε αυτό που θέλετε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε. Ε. Θέλω να πω ότι επιτρέπουν τώρα στι νέες, να πηγαίνουμε στην εκκλησία με παντελόνια, να κοινωνούν τα παιδιά τους και οι ίδιοι να κοινωνούν φορώντας παντελόνια. Δεν θα έπρεπε νομίζω. Βεβαίως και θα έπρεπε και έχετε απόλυτο δίκιο. Απαράδεκτο, οι παλαιοί ξέρουνε, ήμωνα ο σχοδρός κατήγορος του αημής του Χριστοδούλου, ο οποίος είχε κάνει την αρχή για κάτι τέτοια πράγματα, τα θυμάστε, έτσι. Ήμουνα ως σφοδρότατο κατήγορο, ήμουνα εγώ που επισήμω ευχήθηκα από το μικρόφωνο της Εκκλησίας, του σταθμού της Εκκλησίας, να πεθάνει ο Χριστόδουλος, αν είναι να συνεχιστεί κατά αυτόν τον τρόπο η καταστροφή που είχε αρχίσει μέσα στην Εκκλησία και ευχόμουν να μετανοήσει και να πεθάνει. Είστε μάρτυρες, τα είπα, είσαστε μάρτυρες, είσαστε μάρτυρες, τα είπα. Λοιπόν, επομένως αυτά τα έχω κατηγορήσει κατ' επανάληψη. Και ουέ και σε αυτόν ο οποίος θα με αδικήσει και θα μου πει ότι δεν έχω μιλήσει γι' αυτά. Ισαΐα, ίσα έχω πει κατ' επανάληψη ότι αυτή η ανεκτικότητα των ιερέων είναι ανεπίτρεπτη. Ανεπίτρεπτη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται. Για πήγαινε εδώ στον Απόστολο Παύλο να πάω να Ά, τον παντελόνιο. Δεν υπάρχει α, περίπτωση. Α, πήγαινε να κοινωνίσει με παντελόνια. Ούτε η μητέρα να είναι άσευ να πάει. Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Να, να κοινωνήσεις με κραγιόν στα χείλη. Σε πέταξε, <σκύνου> να είναι. Όχι να μην πει. <σκύνου> Όχι. Όχι. Συνεχίζω. Συνεχίζω. Δικαίω χέρι ο γέρο για τα εγγόνια του. Αλλά λέει και κάτι άλλο που σήμερα τίνει να εξαφανιστεί, να πάψει να ισχύει. Καύχημα των τέκνων οι πατέρες αυτών. Καυχόνται λέει τα παιδιά για τους γονείς τους. <σίλω> Δυστυχώς εδώ η πείρα μου άλλα λέει η αδερφή μου. Βεβαίως δεν ακυρώνω το λόγο του Κυρίου, αλλήμων. Ισχύει αυτό πάντοτε αλλά η εκτράχυνση της εποχής μας ο εκτραχυλισμός των νέων τα χάλια τα οποία δυστυχώς πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο έχουν δημιουργήσει πλέον μια τέτοια κατάσταση που σήμερα το παιδί τον μόνο που δεν υπολογίζει είναι ο πατέρας τον μόνο που τη μόνη που δεν υπολογίζει είναι η μάνα Οδυσστα, δε, δέστε τα εσείς, στα σπίτια σας μην πάτε μακριά στα σπίτια σας. πιέστε στα παιδιά σας σου πρότεινε το παιδί σου το πατρεμένο να πάει να μείνει σπίτι του όχι και όχι. αν γεράσεις και αν γίνεις ανήμπορος στο κυροκομιό στο ά; εγώ έχω παιδιά εγώ έχω την γυναίκα μου εγώ έχω τον άντρα μου στο γυροκομιό, στο γυροκομιό. <Συξύ> κάποτε όμως το παιδί ούτε καν διεννοεί το κάτι τέτοιο <Συξύ> τον πατέρα μου Τη μάνα, μου, τη μάνα μου έχω γνωρίσει ανθρώπους που γυροκόμισαν τους πάντες και τους δύο γέρους του συζύγου και, τις δύο, ε, και τους δύο γέρους της, της συζύγου, δηλαδή τέσσερες γέροντες είχαν στο σπίτι όλους αυτό σε μεγάλωσε εσύ θα τον ρίξεις μέσα στο ίδρυμα γιατί για να μην πηγαίνεις και καθόλου αυτό λέτε, να σου πω και κάτι χειρότερο Πέθανε Πέθανε Μου το έλεγαν Τι είμαστε μαζί Πέθανε Πέθανε Πέθανε Πέθανε Πέθανε Δέκα παιδιά είχε Δέκα παιδιά Μου έλεγε ο Διευθυντής ο Σολωμός Ο κ. Γιώργης, ο Σολωμός Επήραμε και τα δέκα παιδιά Ούτε ένα δεν πήγε στην κηδεία του πατέρα του Και τον έθαψαν Με δαπάνη του πναχοκομείου Του γεροκομιού του Κωνσταντουπούλου Κάφιεμα, κάφημα Τον τέτοιο λέει, πατέρας αυτόν, εδώ... Όχι, δεν διαφωνώ με τον Κύριο Αλλήμονό μου, ο Θεός να με εσύ Αλλά βλέπω ότι αυτό τίνει να εξαφανιστεί... Χέρει ο πατέρας για το παιδί... Το παιδί δεν χέρει για τον πατέρα... Είναι η εποχή που σε κάνει πλέον... Το έχει κάνει το παιδί να λέει, όχι ο πατέρας μου, ο γέρο μου... Η γριά μου... Και το λέει περιφρονητικά το λέει υποτιμητικά, το λέει προσβλητικά και αυτό ακριβώς δείχνει ότι κάθε τι άλλο παρά υπόλοιψη έχει ο γέροντας πλέον στην καρδιά αυτού του παιδιού. Τι φταίει, ο γέρος ή το παιδί. Ο γέρος. Συμφωνώ. Κατήχης που είναι η κατήχης. Ο γέρος φταίει. Ο γέρος φταίει εν πολλής από την κακή ανατροφή. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το παιδι ο γερος συμφωνω κατηχης που η ο γερος φταιει ο γερος φταιει εν πολλης απο την κακη ανατροφη αλλα αυτο σε καμια περιπτωση δεν δικαιολογει το παιδι να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σταματάμε εδώ αδελφοί μου και πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο και πάλι είναι παραμονή του Αγίου Νικολάου αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να μην γίνει το κήρυγμα. Ο Θεός να είναι μαζί σας.